Και για τον νόμο του χεντζη αυτό που λέει τώρα να... τα εργασιακά. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό τώρα τι θα γίνει. Ωια Χριστούγεννα για να πάει έχει αύξηση τη φόρτω εργασία και κάποια μεγάλα πολυκαταστήματα. Θα σου δουλεύετε 12 ώρε τώρα που έχουμε πολύ δουλειά Χριστούγεννα για να πάει και κλπ. Και μετά θα δουλεύει καθέσα στο σπίτι σα. Καταλαβαίνε. Λοιπόν, άμα αυτό άμα θα, άμα θα γίνει αυτό. Θα Όχι και... καλέ. Θα γίνεται στη συμφωνία με τον εργοδότη. Αν πει στον εργοδότη. Φίξεις. Δεν θα σου πει κιόλα και Λέτε. στα οικονομικά ότι την υπερορία θα πληρωθεί σε διπλά, επειδή έχει φίξει. Εννοείται. Λέτε. Είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι εργοδότε, του περάσατε. Καταρχήν σκέφτεται τον εργαζόμενο, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Συνέχεια Λέτε. το σκέφτεται. Πώ θα του πιει το αίμα, πώ θα του ξεζουμίσει, συνέχεια. Θα καταργηθούν όλα τα τετράωρα. Όσοι δουλεύουν τετραωρία ή εξαωρία, θα του πει κανεί σε με μου, διευκολύνουν οι υπάρχοντε εργαζόμενοι. Λοιπόν, αν πραγματικά θέλανε το καλό του εργαζόμενου, λόγω του ότι έχουν βγει βιομηχανοποιηθεί όλε οι μονάδε παραγωγ Καπιταλισμού, θα πρέπει να δουλεύουμε ακόμα λιγότερες ε, ώρες Δεν είναι δυνατόν ο καπιταλισμός να έχει φτωχούς, Πρέπει να είναι όλοι χορτάτοι Οπότε, εφόσον έχουμε καπιταλισμό και υπομπορισμό Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα Θα πρέπει να δουλε δουλεύουν όλοι. πώς οι και γένατε έξω πια φτάνει Έλα, γεια, γεια, γεια Εν το μεταξύ δεν ξέρω να σου πω και για το άλλο Για το κεφέα έχεις ακούσει Τι γίνεται εκεί πέρα Θα τα ρίξουν στο ιδιωτικό τομέα να τα φάνε μεταξύ τους πάλι Τι λες Όχι θα τα φάμε όλοι μαζί Τα φάγαμε όλοι μαζί Οι εποχές πάγκαλου περάσανε Τα φάγαμε φάγαμε όλοι μαζί Τώρα ο καθένας το δικό του Ο κουνούμαλο ο γνήσιο πήρε τηλέφωνο ξανά Όχι, όχι, είχα χάσει, έχω ανησυχήσει, δεν ξέρω. Λες να Α, δεν με θέλει όχι. Καλά, φιλιά, φιλιά. Από σου, κάποτε στη δεκαετία του 1970 ήμουνα νεολαία, πρώτα νεολαία, είμαι και τώρα, μήνυσα με έναν παππού που είχε πάει 20 και εξορίε. Και το λέω, είπα, τι κέρδισε, και μου λέει, Γεια σου <Ρι> <Ρι> Γιατί βρε μα***α βάζετε το διχασμό ρε γα*** και εσύ ο άλλος ο Μη βάζετε διχασμό ρε μα***α στον κόσμο Ρε μη γενικεύετε ρε μα***α Υπάρχει ένας μα***α Μπάτσος απ' τη Άρισα Που λέει αυτές τις μα***ιες Υπάρχει κι άλλος ένας μα***ας που βάρεσε ένα παιδί Και τώρα, μην τέλει 10 μα***α και σχουλικάνει Που βάρασαν ένα μπάτσο Γιατί βρε μαζί... Μέσα αθάρθω, μια μαλ... Απλά υπάρχει και ένα μπάτσο που βάρισε τον άλλο στην Εασμίρνη, ένα μπάτσο που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο, ένα μπάτσο που ρίξε τον άλλο πάνω στη Ζαρντινιέρα και πάει λέγοντα. Ναι, μωρή αδερφή, δεν σε κοβό, είδε τι ωραία γενικά σου μιλάω. Δεν το ξέρω είναι... ότι υπάρχουν γαμμένοι άνθρωποι. Τα γ... ε... γ... ε... ε... ε... μωρή αδερφή είναι στα πλαίσια τη ευγένεια. Ναι, ακούμα. Απλά ρωτάω, ξέρω. επειδή υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι μπάτσοι, μάζεψε λίγο τη μαλλιά. γίες που λες. Λε μαλα... Άντε ρε στα διάολα. όλα τα ΠΠ2 όλους ε, αυτούς το τους βάτσους μαλα... τους, μπάτσους, τους καλύπτει ο πολιτικός προϊστάμενος και ούτε παρετίτε, ούτε κάνει κάποια κάποια καθάριση κάτι, γιατί ο μπάτσο δεν αλλάζει μπάτσο είναι. πως και μιλάς. Μα... Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν είπε μοрья αδερφή πάλι. Ε, μάλα, μάλα, μάλα, μα... Ναι, Ναι, Πήρω... Απλά σε αυτό το βλέπω ότι Και καλοί άνθρωποι, ρε, Εσύ ε... είσαι καλό άνθρωπο, α το γι' άλλα! Εγώ πρέπει να μ' δημοκράτης από μικρό παιδί, δεν έχω πειράξει άνθρωπο που δεν έχει πειράξει. Εγώ ήμουν πάντα ένα αμυντικό άνθρωπο, το δεν πειράξει άνθρωπο, μα Ήσουν un ε... back half! Ε... Ήσουν un back half! Κοίτα δεν, το ξέρω, ρε Black. Ε, δεν ασχολείσαι κιόλα. Λοιπόν, σαν... λοιπόν μαλκά αμυντικέ, Χαφ. Ε, δεν σε καταλαβαίνω, πρέπει να μου το κάνεις spell, fuck up, πως το πες. Πίσω γλέντης. Α, <laughs> δω <Ά, laughs> <laughs> <Ά, laughs> και το outing, <laughs> μπράβο. <laughs> μπένω, μπένω, μπένω, μπένω, μπένω. Τώρα πάλι δεν μπορώ, έχει φασαρία εδώ πέρα. Που στο διάλογες εκεί έχει φασαρία. Χέρις με τα Πάλι στα πιστολάκια είσαι παιδί μου Κλείσε το σεσουάρ να μιλήσουμε Έχω κόσμο. θα σε ξαναπάρω σε λίγο παλιό Τι έχεις να κάνεις δικαπάς Ναι ναι ναι γεια Έλα μωρίς Στη σιωνολουλού Στιχονόλουλού Στιχονόλουλού Εκεί θα πάει, θέλνα, δεν πάει να σε ρωτήσω κάτι. Αν όλο τυχαίο ο εργοδότη οργα... έχει δουλειά τον Νοέμβρη και τον Οκτώβρη που μαζεύει τι ελιέ ο εργαζόμενο, πώ θα πάει η ελίτσε για παράδειγμα. Ε, το πολύ να μαζεύσει αυτέ τι ελιέ στα σοκολατάκια που είναι. Στα σοκολαδάκια. Ναι, θα μαζεύσει τα αρχαία. Τέλο πάντων, με αυτέ τι μαλακίε να πούμε που έχουν γίνει, μα έχουν κλείσει μέσα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, μα περνάνε άνε... ό,τι να Ποιο όμω δεν μπορεί να αντιδράσει. Καλά σε με εμένα θα... ρε φιλέ, γενικά ο κόσμο. Άκουσες που ο Αβιανάκης είχε επαναφέρει μια ρύθμιση για το ιδιώνυμο στους οπαδούς. Για περιστατικά οπαδική βία. Α, τέλειο. Και αυτό εδώ πέρα έγινε. Με... Ορίστε, προχωράει η κυβέρνηση που λέτε ότι δεν κάνει έργο. Φυσικά προχωράει. Αλλά το θέμα είναι πότε έγινε αυτό. Έγινε μετά τα γεγονότα τη Νέα Μύρνη που βγαίνουν και λέγανε ότι έχουν κατέβει οπαδοί, οπαδοί από ομάδε και κάνανε σύμπραξη μαζί με του Χούλιγκαν. Το οποίο. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι οι οποίοι έχουν κοινωνική δράση και έχουν γραμμή όχι ακροδεξιά, αλλά από την άλλη πλευρά. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό εδώ πέρα μπορεί να είναι αρχή για... Για, προ... για να επεκταθεί περισσότερο. Δηλαδή δεν κλειστή αγωνιστική χώρη και ο Αργενάκη κατεβάζει, επαναφέρει ένα νόμο. Ο οποίο ήταν για τα επεισόδια στα γήπεδα. Δεν καταλαβαίνω αυτόν το, τον πολεμό σα στην κυβέρνηση. Κάπου να σταματήσει κάποια στιγμή. Ε, είμαστε, είμαστε. Άπλη τη Σεριζέη. Ε, σόπα. Έλα, Φελάκια. Έλα, γεια, γεια. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Καλά είσαι? Καλά είμαι. Εγώ δεν βλέπω να είμαστε πάντω καλά. Είστε βλαμένοι, γι' αυτό. Όχι, βρέ, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με αυτά που συμβαίνουν. Ακούω μια τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ασθενή εκτό ΜΕΘ. Χρειάζονται εντατικοί οι πολίτε και δεν βρίσκουν. Όχι, θέλω να είμαι πολύ το σαφή. Λέω σε ποιο πλανήτη ζει αυτό ο άνθρωπο, σε εισαγωγικά το άνθρωπο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ακούω όν άλλον που λέει ότι μα προστατεύει από το, πόσο λέει, το οκτάωρο. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, περασπίζουμε τον εργαζόμενο. Δουλεύουμε οκτάωρο τώρα για να γελάσω. Εσύ δουλεύει οκτάωρο, Ο, εγώ δουλεύω οκτάωρο, γιατί εγώ ξέρω ότι δουλεύουμε με και πάνω. Μαλά τι έκανε. Δυστυχώ με τη μαλακία ή άλλο τέλο Αδικείται και τα αφεντικά. Τα αφεντικά είμαι σίγουρο ότι θα είναι πολύ διαλλακτικά. Ναι, τι να σου πω τώρα. Και υπέρ του εργαζόμενου. Μπράβο, Απ' Αυτό που είπε ήταν ότι έπρεπε. Είναι ειδικά τα αφεντικά είναι υπέρ του εργαζόμενου. Τι θα είναι τώρα. Υπέρ του κέρδου τώρα. Τι είναι αυτέ οι μαλακίε. Αυτά είναι αναχρονιστικά. εντάξει Δεν μου λε, τα αλεφορία πάνε μόνο μέχρι Βουδαπέστη. Δεν πάνε έλεγχο λίγο παραπάνω, α πούμε. Πού θε να πάει, Μωρή Κολιάτσου. Όχι, μέχρι Βουδαπέστη. Που θα πέσει και πάνω, δεν πάει. Δεν έχει. Δεν, χωρή, δεν έχει να πάει. Δεν έχει. Λοιπόν, δηλαδή όλα βαίνουν καλώ σε αυτή τη χώρα από ακούμε. Πολύ καλά, όλα καλά. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Όλα τσαβάλ, σου ελιμικράτε δε Καταλούνια, τι κάνει. Κοχώνε, μου έχουν πρίξει του κοχώνε. Όλο το κοχώνε είναι το μυαλό σου, δεν μου λε. Τι πώ οι πιθανότητε να έχει παρενέργεια από αστυνομική βία στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερε από το να βγάλει τρόμβωση με την Αστραζένεκα. Αλλιώ να κόψουμε την αστυνομία. Και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε τραυματίε από αστυνομική βία. Ακούω να δει, νομίζω ένα μέτρο πρόληψη που το έχετε κατανοήσει για να μην μεταδίδε το COVID. Το εφάρμοσαν και εδώ οι Καταλανοί στι διαδηλώσει. για το χασέλ εφαρμόνεις καταστολή κόβεις το βήχα στο όσο κεφάλι και έτσι χωρίς βήχα δεν έχει μετάδοση Α, καλά πώ δεν το σκέφτει όπως σου έχω είδεις Κοχώνε. ας εγώ εγώ θα μείνω εκεί Ναι, τι Ο άλλος Αυτό ο άλλος Αυτός ο άλλος Είναι μου μεγάλο. Άλλος, ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Τσόντρα δίνει απογοήτευση. Ο Άδονη και η παρέα του δίνει η ελπίδα. Οι μπαλούρδοι τι δίνουνε, Ξύλο. Μόνο. Τι άλλο να δώσουν οι Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ξύλο ε, και πολύ σα είναι. Α, εντάξει. Θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα του κεφαλαίου που φίξατε στη θεσινή εκπομπή. Πιστεύω ότι δεν είναι που θέλουν να βολέψουν η μετέρου σε διάφορε θέσει. Υπάρχουν εξάλλου πολλέ θέσει. Για όλου του. Η απεξάρτηση έχει χρήμα και πρέπει να περάσουν στου ιδιώτε. Η εξάρτηση να δει πόσο χρήμα έχει. Και άμα κόψει την απεξάρτηση, αυξάνεται η εξάρτηση. Ναι. Εκεί να δει το χρήμα. Πάντω θέλουν να πετύχουν ε, την απεξάρτηση να μπορούν να την κάνουν μόνο οι γόνοι των πλουσίων. Η υπόλοιπη, η πλέμπα, θα την γίνει στον Ακανό να παίρνει με θαδώνη. Συγνώμη τώρα, ε. Αλλά διάλεξε να είσαι πλέμπα. Να είσαι με του πλούσιου. Ναι. Α πρόσεχε. έχουμε, αριστεία έχουμε, αριστοκρατία έχουμε. Ναι, διάλεξε τον το λάθο δρόμο. Πάρτα τώρα. Πολλοί έχουμε πάρει τον λάθο δρόμο και έχουμε γίνει φτωχοί. Πείτε στο στραβό π... το, το δρόμο. Τα έχει πει ο μεγάλο ο Μαργαρίτη. τον το δρόμο. Για την ευχόλια ζωή. Ο Φίμιο εχθέ την εκπομπή τη Πέμπτη κάτι εκεί ταμπουδούκλωσε με τα ποσοστά και είπε ότι αν θέλει να βγάλει το ποσοστό στο 1 εκατομμύριο, διαρρεί το 1 εκατομμύριο με το 6. Το 6 με το 1 εκατομμύριο, αυτό υποβλάβει. Το 6 με το 1 εκατομμύριο. Μα τι, γιατί δεν με... τον Άσιτο δεν το πιάνει στη γλώσσα, δεν το πιάζει στα δε... μαθηματικά. Δηλαδή, <laughs> συγγνώμη, μιλάει κιόλα, σχολείο έχει τελειώσει. Αλλά ποιο θα έχει μικρόφωνο, οι γραμματιζόμενοι. <laughs> <laughs> όχι, τα καλαμούκια. <laughs> Το 0,000006 -00 Έλα μην το ξεσυνερίζεις, δεν πειράζει Οι άριστοι θεωρούν ότι είναι Και αυτή μικρότερο... η γενιά που τέλειωσε δημοτικό Έχει και αυτή η ψυχή, τι να κάνει Μικρότερο από το 0 η άριστοι Εντάξει, έλα συνεχίστημα, αμπάθια <συσχελίσαι> σου, έλα, γεια Γεια σου, Αποστολή. Τι κάνετε. Καλά. Να σου πω για την τέχνη στα νεκροταφεία, να σου πω για την τέχνη στην τηλεόραση, άμα σε προλαβαίνω. Πε, πέρε, πες, γρήγορα. Λοιπόν, η τέχνη στην τηλεόραση, κοίτα, ε, επειδή η τέχνη προφανώ δεν γίνεται να είναι αποκομμένη από την κοινωνία και από την πραγματικότητα, ε, δεν χωράγατε. Ειδικά η κομμωδία δεν χωράγατε στην ελληνική τηλεόραση. Γι' αυτό και έγινε ότι έγινε και μένα του στο ράδι τόσα χρόνια και μα κάνετε παρά και μπορούμε να μιλήσουμε. Όπω σε ένα τραπέζι που κάθεται με και βγάζει άκρη, μιλάνε για εθνικέ ταυτότητε. Του κι άλλε κουταμάρε και συναντάσει κάποιο να έτσι επισκέψει την άκρη και πάσει και τα λέτε ωραία και όμορφα και ακούσει κάτι καινούριο. Τώρα, μακάρι να μπορούσαμε να σα ξαναδούμε εσά και πολλού άλλου κομικού που κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν να ψεφαγωγούν και να ενημερώνουν παράλληλα με την κομδία. Αυτό ήταν για την τηλεόραση, αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ελληνικέ θέσει το 2021, κλεμένε χωρί να αναφέρωται καθόλου ότι είναι από το εξωτερικό, ευτυχία κτλ. Τώρα η τέσσερι στανοκταφία δεν είναι πάσχεί να στο πρώτο νικροταφείο, ένα γρήγορο για το αυτό το όμορφο άγραφα. Που προσπαθεί ενώ προσπάθησε ένα υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού να το κάνει ιστορικό μνημείο απέναντι από την κοιμωμένη του Χαλεπά. Είναι ένα ωραίο άγαλμα και φικό μνημείο. Προσπαθεί ο συνήγορο του Φουρτιώτη, ένα από τους... Να το διεκδικήσει γιατί ο παππού του, ένα δοσύλλογο τη κυβέρνηση Σολάκογλου το είχε καβατζώσει εκείνο το καιρό και ήθελε να το κάνει τάφο δικό του. Και πάλι σήμερα, στο 2021, η τέχνη στα νεκροταφεία ανήκει σε κάποιου που μπορούν να πιέσουν τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού να του το δώσει πίσω. Γιατί είχε βγει απόφαση και την αποχαρακτήρισαν τέλο πάντων το μνημείο μέσα σε τέσσερι μέρε, πριν από δύο εβδομάδε. Καλή πράξη. Έχει. Να είσαι καλά. καλά. Να καλά να συνεχίζετε. Ναι, αποστολή. Ναι, εγώ. Πήρα για μια καταγγελία από Σάμμο. Βάλτε την κουκούλα, παρακαλώ, μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Τι βάζω και ξεκινάω. Πάμε. Το Επικούριο Πολιτιστικό Κέντρο ανήκει στο λαό τη Σάμμο και στου Ευρωπαίου και σε όποιον κατοικεί στη Σάμμο. Κάντε Και δεν, δεν ανήκει στα κομματόσκυλα και στου τζαμπατζίδε. Εάν θέλει ο βουλευτή να πληρώσει για να στεγάσει τη μοικιό του, να πάει να βρει ιδιωτικό ακίνητο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε κατάπτυ και παράνομα να παραχωρήσει το μοναδικό και πρώτο πολιτιστικό κέντρο που έχει γίνει με, με, με λεφτά του λαού, του ευρωπαϊκού και του ελληνικού λαού να το παραχωρήσει στη ΜΚΟ του βουλευτή, Έσχος και ντροπή τους και αν δεν το πάρουν πίσω και αν η δικαιοσύνη δεν επέμβει θα το πάρει ο λαός Αυτό έχω να σας πω <ΣΣ>